Κοντά μας απόψε είναι μια νεότερη και πολύ σημαντική ερμηνεύτρια που τα τελευταία 15 χρόνια έχει παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό στο ελληνικό τραγούδι. Η μόνιμη συνεργασία της με δύο ξεχωριστούς νέους δημιουργούς έφερε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έγιναν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά. Ένας νέος άνθρωπος με όραμα και αξίες και μια φωνή που αγγίζει τους ακροατέ από το πρώτο άκουσμα και γεφυρώνει το χτέ με το σήμερα. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, απόψε καλωσορίζουμε στον LZR και το ζήτω το υλικό τραγούδι, την από Μποφίλιου. Αρχίζει πάλι το παιχνίδι της σκηνή ελάφει μπρος στον προβολέα. Ιδιό το φως, ίδιες σκιές, ίδιοι και εμείς, και τα λόγια, τα μοιραία να σου πω που ακόμα δε σου το έχω πει Με ξέρεις πια με το μικρό μου Ίσως εσύ να με γνωρίζεις πιο καλά πόσο εγώ Τον εαυτό μου ένα φιλί για τα παιδιά. Νατάσα, καλησπέρα. Καλώ ήρθες και πάλι στον Ελληνικό Ροδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου και το ζέτε ελληνικό τραγούδι. Χαίρομαι πραγματικά για την απόψηνή μα κουβέντα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μα. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, είναι χαρά μου που μιλάμε και είναι μεγάλη μου χαρά που προκύπτει αυτή η συζήτηση από αυτή τη συνθήκη και τον ερχομό μα στο Λονδίνο. Αφορμή λοιπόν για την κουβέντα μα, όπω πάντα, μια συναυλία. Αυτή τη φορά στι 16 του Μάη στο Union Chapel, όπου έρχεσαι για να μα παρουσιάσει το MonoLock. Μίλησε μα για αυτή την παράσταση. Σε αυτή την παράσταση προσπαθήσαμε να συλλέξουμε κάποιες τιμέ που θεωρούμε ιδιαίτερες δικές μας και αποτυπώνουν έτσι, την προσωπική μας αισθητική από το Διεθνές ρεπερτόριο. Και πειραματιστήκαμε με τις ενορχιστρώσει στα δικά μας κομμάτια. Και νομίζω ότι δημιουργήσαμε μια ταιριαστή συνθήκη και με το χώρο και με, την, με τη φάση που είμαστε αυτή τη στιγμή καλλιτεχνικά. Θα παρουσιάσουμε και δύο τραγούδια με αγγλικό στίχο, που είναι δύο παλιά μας κομμάτια που έχει φτιάξει ο Γεράσιμος σε καινούριο στίχο στα αγγλικά και νομίζω ότι θα προκύψει κάτι ενδια... ενδιαφέρον. Πώς νιώθεις λοιπόν που είσαι πάντα το πιο όμορφο όνειρο για τα παιδιά που ακόμη περιμένουν στις ουρές για να σε δουν. Ναι, <laughs> πολύ συγκινητικό αυτό που είπες και μόνο που το είπες... Ε... Συγκινήθηκα. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό να σου συμβαίνει στη ζωή, να έχεις ανθρώπους που περιμένουν τις προτάσεις σου, τις καλλιτεχνικές, περιμένουν να σε ακούσουν να τραγουδάς, περιμένουν ε, να συνδεθούν με τα τραγούδια σου και να μοιραστούν μαζί μας ουσιαστικά κάτι κοινό, αυτό που μας δένει. Και απλώς ο Γεράσιμος ξέρει να το βάζει σε λόγια, ο να το κάνει μουσική και εγώ έρχομαι να το μεταφέρω στου ανθρώπου αυτού είναι μεγάλη, μεγάλη τιμή, νιώθω βαθιά ευνομοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Του ανθρώπου τη ζωή μου κάθισα να του μετρήσω. Του παρόντε, του Κανά δυο περαστικού. Όσου ήρθαν για να μείνουν, όσου έφυγαν πριν γίνουν, του κοινόχρηστου τους ξένους, τους πολύ Τα, λοιπόν, από όλα αυτά τα χρόνια με τον Θέμη και τον γεράσιμο Βαγγελάτου, τι πιστεύεις πως είναι αυτό που ανανεώνει σας? πιστεύω ότι επειδή τα θεμέλια της είναι πολύ βαθιά στη γη και επειδή υπάρχει φοβερή αγάπη και φοβερό σεβασμό και φοβερή πίστη, η ίδια η σχέση και η επιθυμία να, να φτιάξουμε πράγματα και να κουβαλήσουμε μέσα στη σχέση μα όλα αυτά που μας έχουν επηρεάσει εκτό, Κάνουν την ίδια τη σχέση συνέχεια να ανανεώνεται και να, να νιώθει ότι δεν έχει πει τίποτα με αυτού του ανθρώπου. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι ότι ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα από όλα αυτά που θέλουμε να πούμε. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά και αν θα μα βοηθήσουν οι συνθήκε να γίνουν. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ο ένα τον άλλον και γιατί για μένα, α πούμε, τα παιδιά είναι οι αγαπημένοι μου καλλιτέχνε και θα ήταν κι α μην τραγουδούσαν από τα τραγουδία του. Υπάρχει μια βαθιά σύνδεση. Εσθητική. Έχουμε πυρηνική σχέση και σύνδεση με τα παιδιά. Και όλα αυτά που μαθαίνουμε έξω, ανυπομονούμε να τα, να τα μοιραστούμε με του άλλου. Συμβαίνει κάτι και θέλω να τρέξω να το πω στα παιδιά. Ακούω ένα ωραίο τραγούδι και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να του το στείλω. Το ίδιο συμβαίνει και από πλευρά του. Άρα η σχέση ανανεώνεται από την ίδια τη σύνδεση και την αγάπη που έχουμε μεταξύ μα. Υπάρχουν μεταξύ σα κάποιοι βασικοί κανόνε ώστε η φιλία και η συνεργασία να συνεχίζονται δημιουργικά. Δεν ε, έχει ποτέ υποθεί, αλλά νομίζω ότι κινούμαστε πάνω σε ένα συγκεκριμένο κανόνα. Ο κανόνα είναι ότι ξέρουμε πού σταματάει το εγώ και ξεκινάει το εμεί. Γιατί γενικά η ατομικότητα στην ομάδα μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή η επιθυμία του Γεράσιμου, η επιθυμία του Χέμι, η επιθυμία δική μου, η ατομική επιθυμία, ε, λαμβάνεται από του άλλου δύο πολύ σοβαρά. Όμω ξέρει ο καθένα μα όταν βρεθεί σε αυτή τη θέση να έχει μια έντονη ατομική επιθυμία ότι υπάρχει ένα σημείο που αυτή πρέπει να, μετασυ... να μετασυρωθεί σε κάτι συνολικό, σε κάτι συλλογικό. Και έτσι μπορούμε και συνεργαζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, σε τόσα πολλά επίπεδα και παράλληλα μαζί με όλα αυτά είμαστε κολλητοί φίλοι, αδέρφια, που σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σαν ομάδα και έξω από, το... από τα επαγγελματικά μα. Όλοι έχουμε δώσει το 100% του εαυτού μας και όλοι φροντίζουμε ο καθένας να νιώθει ελεύθερο και άτομο μέσα σε αυτή την ομάδα. Η παρέσαι με τον θέμα και το γεράσιμο ξεχώρισε στα χρόνια τη λεγόμενη κρίση για το ελληνικό τραγούδι και την κοινωνία. Τι πιστεύει πώ ήταν αυτό που σα βοήθησε να ξεχωρίσετε σε έναν τόσο ορθόδοξο καιρό. Νομίζω η αγάπη μα για το τραγούδι ε, η αγάπη μα το ότι δεν υπήρχε τίποτα σκληρό που μα συνέβη και δεν είχαμε με κάποιο να το μοιραστούμε, πολύ σημαντικό γιατί ειδικά τα πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η πρώτη, θα σου πω εγώ, 7 ετία. Ε, ήταν πολύ δύσκολη για μα. Είχε πολλέ απογοητεύσει. Ε, πολλέ φορέ έλεγε ρε παιδί μου, Προσπαθώ τόσο πολύ. Και τελικά, α πούμε, κάθε μήνα δεν με φτάνει. Όχι να πληρώσω την ηλικία, ούτε να, να κάνω ας πούμε, μια βόλτα. Να, να πάρω ένα ταξί να γυρίσω πίσω, α πούμε, το βράδυ στο σπίτι μου. Και νιώθει ότι όλο αυτό δεν ξέρει. την αγωνία, θα σε βγάλει κάπου. Νομίζω ότι εμεί όλε αυτέ τι αγωνίε τι ε, μοιραστήκαμε. Κόπηκαν δεν σηκώθηκαν από έναν, από την πλάτη ενό μόνο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που μα έδωσε δύναμη να το φτάσουμε μέσα το τέλο, την πάλη α πούμε, και να μην λυγίζουμε. Η αγάπη μα για το ελληνικό τραγούδι, φυσικά, και η επιθυμία μα να τραγουδήσουμε, να φτιάξουμε πράγματα, όχι να γίνουμε διάσημοι να πετύχουμε, να φτιάξουμε πράγματα που μα απελευθερώνουν και μας ολοκληρώνουν. Γιατί για μα αυτό ήταν το τραγούδι. Να είσαι από το τραγούδι, λέγαμε όλα αυτά που δεν βρίσκαμε τα λόγια να τα πούμε κάπω αλλιώ. Ηταν προσωπική ανάγκη. Και ύστερα, νομίζω ότι οι... είμαστε και οι τρει πολύ πιστοί στι αποφάσει μα και στι επιλογέ μα. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι για να πετύχει κανεί. Να είσαι πιστό, να μην ε, λοξοδρομεί με το πρώτο αεράκι. Να έχει κάποιε αρχέ, κάποιε αξίε και έναν δρόμο που έχει αποφασίσει ότι θε να πορευτεί πάνω σε αυτόν και να μένει πιστό. Χωρί να ξέρει απαραίτητο ότι θα σου, θα σου σε βγάλει κάπου. Ε, υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι με το θέμα για το γεράσιμο, που είναι πολύ βασικό, έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όταν έχει κοινέ αξίε με έναν άνθρωπο, καταρχήν αυτό σε βοηθάει να μείνει μαζί και να συνεχίσει. Αλλά δεν είχαμε εμεί να συζητήσουμε και να χάσουμε χρόνο με το αν θέλουμε να κάνουμε αυτό το είδο μουσική με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουμε να παίζουμε έτσι, να έχουμε αυτή τη σχέση με του μουσικού μα, και αν θέλουμε να μιλήσουμε στον κόσμο με αυτά τα τραγούδια. Δεν τέθηκε η αμφισβήτηση αυτό. Οπότε βάλαμε το κεφαλικό και είπαμε αυτό κάνουμε. Αν μας βγάλει κάπου θα μας βγάλει αυτός ο δρόμος, πάμε να τον τραβήξουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πολύ σημαντικό συστατικό για έναν άνθρωπο που θέλει να καταφέρει κάτι. Να ξέρει δηλαδή ποιος είναι ο δρόμος που βαδίζει. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι κάνονται στη μετάφραση. Πιστεύει πω η εποχή μα δίνει ευκαιρία στου νέου ανθρώπου να διαγράψουν τη δική του πορεία στο τραγούδι, Πιστεύω πω η πίστη στον εαυτό και η πίστη σε αυτό που κάνει δίνει ευκαιρίε. Δεν πιστεύω στι εποχέ καθόλου. Μου το έχει αποδείξει αυτό η ζωή. Σίγουρα επηρεάζουν το μέγεθο τη επιτυχία, τη καταξίωση, το πόσο άνετη είναι η ζωή σου. Γιατί μην γελιόμαστε, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Στην Ελλάδα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη ζωή για Ακόμη και ένα πετυχημένο καλλιτέχνη, πρέπει να αγωνίζεται συνεχώ για την επιβίωσή του και για το να έχει ας πούμε, μια σιγουριά ότι μπορεί να ζήσει από αυτή τη δουλειά. Γιατί και εμεί που είμαστε σε μια φάση τόσο καλή, πρέπει να δουλεύουμε για να ζήσουμε. Αν δεν δουλεύουμε, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Και το για να δουλεύουμε, για να ζήσουμε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να μα ακούen. Και έτσι να δουλεύουμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει αυτή την αλυσίδα. Φεδέως. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και πάρα πολύ δύσκολο στη δουλειά και έχει να κάνει με την εποχή όμως το να καταφέρεις να δημιουργήσεις και να φτιάξεις το δικό σου καλλιτεχνικό κόσμο μέσα στον οποίο μπορείς να υπάρχεις και να νιώθεις ευτυχισμένος και να εκφράζεσαι αυτό δεν έχει να κάνει με την εποχή. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο πιστεύεις αυτό που κάνεις, πόσο αφοσιωμένο του είσαι και πόσο μπορεί να μιλήσεις στα συναισθήματα και στη συγκίνηση και στις, ε, σε αυτές τις λεπτές φορδές που κάνει κάποιον άνθρωπο να επιλέξει να, να σε ακούσει. Θέλοντας δηλαδή να πω ε, ουσιαστικά ότι ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο, που έχει πλήστη και έχει και το κατάλληλο στομάχι να δουλέψει, αν ένας άνθρωπος έχει αυτά τα τρία, σε οποιαδήποτε εποχή θα ξεχωρίσει. Θεωρώ ότι εμείς είχαμε ε, σε έναν βαθμό και από τα τρία στοιχεία. Οπότε να μην αισθαναχωριούνται και να μην απογοητεύονται οι καλλιτέχνες, να μένουν πιστοί στο όραμά τους και να ακολουθούν αυτό το δρόμο που έχουν διαλέξει με, με αφοσίωση και με ενθουσιασμό. Μετά από 15 χρόνια παρουσίαση στο τραγούδι, πώς νιώθεις όταν ακούς τα τραγούδια σου στα χείλη του κόσμου ή στο ραδιόφωνο? Ακόμα μου φαίνεται παράξενο. Παίζει ένα ραδιόφωνο το τραγούδι και έχω ένα ξάφνιασμα. Ωχ, μας παίζουν Έτσι ο τρόπο που τα αντιμετωπίζω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά επίπεδα. Με έχει βοηθήσει την ψυχική μου ισορροπία. Με έχει βοηθήσει να μην αλλάξει ο τρόπο που σκέφτομαι και υπάρχω. Και με έχει βοηθήσει στο πόσο πολύ ενθουσιασμένη είμαι για αυτό που κάνω. Κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, κάθε φορά είναι λες και βγήκα πρώτη φορά. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και με την αγωνία και με τη ε, ε, λαχτάρα και με τον ενθουσιασμό και με, με όλα αυτά. Και με το πόση ενέργεια δίνω πάνω στη σκηνή. Όταν τελειώνει η παράσταση, πραγματικά δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, αλλά κάθε παράσταση, κάθε παράσταση όπου και αν είναι, όσα χρόνια δουλεύω, με αδειάζει εντελώς. Όπως ήταν την πρώτη πρώτη μέρα που ανέβγα στη σκηνή και τα έρωσα όλα γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς γίνεται. Και μου μείνει αυτό το συνέστημα και συμβαίνει ακριβώς το ίδιο μέχρι σήμερα. Ακούω συχνά να λέγεται για σένα πω η φωνή σου κουβαλάει κάτι από παλαιότερε δεκαετίε, ενώ ταυτόχρονα πατάει γερά στο σήμερα. Τι πιστεύει πω είναι αυτό που γεφυρώνει μέσα από την ερμηνεία σου το χτε με το σήμερα και ποια ανάγκη εκφράζει. Η αγάπη μου είναι το χθε. Η βαθιά μου σχέση με, την, με αυτό που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Είναι η ρίζα μου. Με έχουν μεγαλώσει αυτά τα τραγούδια. αυτή η αυτές οι καλλιτέχνε. Αυτέ οι φωνέ. Αυτέ οι εποχέ. Με έχουν δεν θα ήμουν τίποτα αυτό. Είναι το σπίτι μου η πατρίδα μου, οι ρίζε μου και γι' αυτό ίσως μπορώ να το καταλαβαίνω και να τραγουδάω τραγούδια που δεν λέγονται συχνά ή ε, αναφέρονται σε γεγονότα και σε βιώματα που δεν έχω ζήσει αλλά να, να τα λέω σαν να τα έχω ζήσει γιατί είναι η ιστορία του σπιτιού μου η ιστορία τη ζωή μου κάπως με έναν τρόπο αυτά που, που με έχουν μεγαλώσει δεν, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω νομίζω ότι αν δεν κουβαλάς με έναν τρόπο τις αναφορές σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Έχει. Την πειταγωγή σου μέσα σου, την ξέρεις καλά, ξέρει πολύ καλά από πού έρχεσαι, ποιο εμεγάλωσε, ποιο έχει φτάσει μέχρι σε αυτή την ηλικία, α πούμε. Μετά το κάνει εντελώ στην άκρη αυτό και βαδίζει το δικό σου δρόμο. Όταν λέω στην άκρη εννοώ να μην ε, ε, συγκρίνει κάθε φορά με αυτό. Να πει ότι αυτό υπάρχει, αυτό είμαι εγώ, το ξέρω, το πιστεύω, το αγαπώ. Τώρα δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί του. Θα σχαράξω το δικό μου δρόμο. Και μετά το περάσει λίγο ο καιρό και έχει αρχίσει και φτιάχνει αυτό τον δρόμο, έρχεται αυτή η αναφορά και συναντιέται μαζί σου και είναι κάτι σπουδαίο. Για παράδειγμα, εμένα μου συνέβη αυτό με όλου του μεγάλου καλλιτέχνε που έχω συνεργαστεί και τη στιγμή που έχω συνεργαστεί. Α πούμε, φέτος που συνεργάστηκα με την Γαλάνη, που είναι ένα προσωπικό μου μύθο και μια τραγουδίστρια που με έχει μάθει να τραγουδάω, έχω πατήσει πάρα πολύ στον τρόπο τη. Το έκανα στην άκρη για χρόνια, φτιάχνοντα το δικό μου δρόμο και όταν ένιωσα πια ότι πραγματικά είμαι όρημη και μπορώ. Έστω να σταθώ δίπλα της, της σκηνή, τότε συνέβη αυτό. Και ήταν σπουδαίο γιατί ξανασυναντήθηκα μεγάλη πια, όρημη, με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που μέμασε κάποια πράγματα, τι κάποια πράγματα, τόσα πολλά πράγματα κίνηση. <συσοκλή> Αντιμετωπίζει τα λάθη σου και ποια αξία έχουν για την εξέλιξή σου ω άνθρωπο. Στεναχωριέμαι πολύ όταν κάνω κάτι λάθο και έχει παράπλευε απώλειε. Δηλαδή, αν κάνω κάτι λάθο και στεναχωρήσω έναν άνθρωπο, το φέρω πολύ βαριά στη συνείδησή μου. Ζητάω συγνώμη και προσπαθώ να μάθω από αυτό το λάθο και να μην το επαναλάβω. Ε, η μεγαλύτερη μου απογοήτευση, δηλαδή, απογοητεύομαι με τον εαυτό μου όταν ε, ε, ε, ξανακάνω το ίδιο λάθο. Πόσε φορέ μου τύχει να επαναλάβω κάτι που ήξερα ότι. Δεν έπρεπε να γίνει, εκεί απογοητεύομαι πραγματικά με τον εαυτό μου και θυμώνω πάρα πολύ. Θέλω να μαθαίνω από τα λάθη μου και να από αυτού του ανθρώπου που τα παραδέχονται δεν τα ξανακάνω. Μιλώντα λοιπόν για λάθη, να μιλήσουμε και για ένα σπουδαίο σωστό. Πριν από λίγους μήνε παντρεύτηκε στον αγαπημένο σου, τον Χρήστο, μετά από αρκετά χρόνια που είστε μαζί. Πώ ήταν λοιπόν αυτή η μέρα για του δύο σα και πώ έχει καταγραφεί μέσα σου, ε, Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα τη ζωή μου. Γιατί ήταν μόνο λατρεμένοι άνθρωποι παρόντε και άνθρωποι που του χρωστάω την ύπαρξή μου, γιατί δεν χρωστά μόνο του γονεί την ύπαρξή σου, ότι τη χρωστά και σε όλου αυτού του άνθρωπου που σε έχουν επηρεάσει, που έχουν σταθεί δίπλα σου, που έχει μάθει από αυτού, που σου έχουν φροντίσει. Και όλα αυτά με οδήγησαν να βρω τον άνθρωπο αυτόν, που είναι ο άνθρωπο τη ζωή μου και να ζήσουμε αυτή τη φανταστική στιγμή. Εγώ έτσι το είδα. Σαν να συγκεντρώθηκε όλη μου η ζωή σε ένα μέρο, σε μία νύχτα. Όλα αυτά που αγαπώ, σε ένα βράδυ να ήταν. Όλα μαζί. Υπήρχε μία έκρηξη αγάπης, χαράς, περάσαμε στην κλινιστικά, ήταν φανταστικά για όλους. Είχα ό,τι θέλω στη ζωή σε αυτή την ταράτσα. Ο γάμος μας έγινε στην ταράτσα του Φίβου, που έφτιαξε ο Δελφοριάς. Δηλαδή όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν ιδανικό. Ιδανικό πραγματικά, δηλαδή δεν το πιστεύω ούτε εγώ, ούτε ο δηλαδή, δεν το πιστεύουμε ότι το σύσταμο, αυτό έτσι. Ίσως επειδή το φτιάξαμε με πολύ αγάπη μόνοι μα, όλοι όσοι δούλευσαν γι' αυτό και το έτοιμασαν ήταν φίλοι μας, δηλαδή μαγείρευσε η κολλητή μας. Τα έφτιαξε τα χειρία σε όλα οι φίλοι μας. Δηλαδή ήταν όλο, δεν υπήρχε κανένας εξωτερικός παράγοντας να μπει. Ήταν όλο ένα χειροπή το βράδυ, παίξανε μουσική. Φίλοι μας, δηλαδή ήταν όλο μόνο αγάπη. Δεν δηλαδή, ξέρω, συμπαντικά ήταν όλο ένα φανταστικό, μια έκρηξη ενέργεια. Τελικά, τι είναι αυτό που κρατάει δύο ανθρώπου μαζί σε έναν δρόμο κοινό σε μια εποχή που επικρατεί η επιφάνεια και το εφήμερο. Αυτό που κρατάει και τη σχέση μα με το Γεράσιμο και το θέμα Και όλε τι σχέσει. Η αγάπη, η πίστη στον άνθρωπο και να ξέρει πού σταματάει το εγώ και ξεκινάει το εμεί. Όχι να σταματάει το εγώ, γιατί αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει. Να κάνει την άγκρη τον εαυτό για να υπάρξει κάπου. Να ξέρει πού είναι η γραμμή που το άτομο γίνεται ομάδα. Γιατί σε ένα, σε ένα γάμο, σε μια σχέση, είσαι ομάδα με τον άλλον άνθρωπο. Σε όλα είσαι ομάδα. Ακόμη και σε αυτά που θα κάνετε λάθος, είσαι ομάδα. Σε, σε όλα. Εγώ αυτό πιστεύω. Βέβαια εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου εξαυτό σύνολο. Έχω μεγαλώσει έτσι. Δεν ξέρω αν αυτά που, που σκέφτομαι και αυτά που λέω είναι σωστά. Και είναι ένα δρόμο που είναι μια συνταγή. Γιατί είμαι έτσι σαν, σαν φύση. Είμαι το παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, ε, ε, έχω αυτές τις πολιτικές και αξιακές, ε, ας πούμε, σκέψεις και θέσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου έτσι στην ολόκληρη από την ομάδα, οπότε πάντα σκέφτομαι ότι πρέπει να βρω τρόπο να υπάρξω σε αυτοιχεία με τους άλλους ανθρώπους και οι άλλοι σε αυτοιχεία μαζί μου. Και αυτό μου έχει λειτουργήσει, μέχρι σήμερα στον απόλυτο βαθμό. Αλλά δεν ξέρω αν, αν είναι ζωστή οδηγία <χει> εντός εισαγωγικών. Κοντι μέρες του φωτό. Πλησιάζοντα λοιπόν προ το τέλο τη εποσινή μα κουβέντα, τι σχέδια υπάρχουν για το μέλλον. Καταρχήν θα γίνουν κάποιε παραστάσει στην Ελλάδα με την ε, Δήμητρα, τη Γαλάνη και την ε, ορχήστρα του Μανώλη Πάπου, την ορχήστρα Βασίλη Κιτζάνη. Και ψάχνουμε να βρούμε και έναν τρόπο να μεταφέρουμε τα ελληνικά διάφορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά είναι τα σχέδια. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και στη διαδικασία να φτιάχνουμε τον διανοητό μας ρίσκο. Λέμε τώρα βέβαια έτσι. Γιατί εμεί τον μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε πού μα βγάζει και πότε. Σε περιμένουμε λοιπόν στο πολύ όμορφο και ιδιαίτερο Union Chapel στο Λονδίνο στι 16 του Μάη. Τι πιστεύει που θα φέρει αυτή η βραδιά στου Ακροατέ σου, Δεν έχω ιδέα. <laughs> Νομίζω ότι σίγουρα θα, θα χαρούμε που θα συναντηθούμε μετά από δύο χρόνια και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μα για να είναι μια βραδιά πολύ ωραία και για εμά αλλά και για του ανθρώπου που θα τα παρακολουθήσουμε. Νατάσα, είναι πάντα αληθινή χαρά όταν ανταμώνουμε και τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου απόψε και εύχομαι η συναυλία σας να μείνει όπως πάντα αξέχαστη. Και εγώ σε ευχαριστώ και ανυπομονώ να βρεθούμε και από κοντά. Σε περιμένουμε λοιπόν επί σκηνής. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ γλυκέ μου. Φιλά πολλά. Για και πολλά. Σημαντικό. Σω εν λευκό. Σω μόνο καλά εν λευκό. Σημαντικό. εν λεφτό. εν